Και συνέχεια το τραγούδι αλλά θα το ακούσουμε σιγά σιγά έτσι θα ξεκινάμε κάθε μέρα όλη αυτή την εβδομάδα με αυτό το... από τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη της εξωρία είναι επειδή είναι καλοκαιρινό τραγούδι γιατί λέει για θάλασσες μαζώνουν και επειδή φέτος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι ε, διαλέγουμε αυτό το τραγούδι αυτή την εβδομάδα κατά καιρού διαλέγουμε κάποια τραγούδια σε πολύ κρίσιμες εβδομάδες Ότι θα είχαμε και τέτοια κρίσιμη εβδομάδα, κάπου πέρναγε από το μυαλό μας, αλλά δεν, δεν περιμέναμε γιατί λέμε αυτά είναι τα ακραία. Σε αυτό το πλαίσιο που ζούμε όλα αυτά αποφεύγονται. Τελικά γίνονται. Γίνονται όλα αυτά. Είμαστε εδώ ως εκπομπή, ως άνθρωποι, ως δημοσιογράφοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Παρακολουθούμε, καταγράφουμε, ακουμπάμε πάνω σε αυτά. Επηρεαζόμαστε από αυτά. Είναι απόλυτα λογικό και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε εκεί πια γίνεται το μακελιό γιατί έχουμε 15 πλαίσια στο μυαλό μας πρέπει να ταιριάξουμε τα 15 πλαίσια απ' έξω και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα παρ' όλα αυτά το τολμάμε όπως κάνουμε όλοι αν λυγίσουμε σε αυτή τη φάση ω λαός νομίζω θα χαθούμε για πάντα ένα λοιπόν χρέο που έχουμε εμεί εδώ σε εκπομπή έτσι το αισθανόμαστε ως άνθρωποι είναι να μην λυγίσουμε σε αυτή τη φάση και λυγίζω σημαίνει φοβάμαι, τρομοκρατούμε. Δέχομαι όλα αυτά που γίνονται έτσι, χωρί να τα σκεφτώ, να τα επεξεργαστώ. Με την πρώτη είδηση λειτουργώ αμέσω. Εδώ θέλει ένα φίλτρο. Πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί όπω έχουμε δει, το φίλτρο δεν υπήρχε και στι καλέ εποχέ. Πώ θα υπάρξει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ω εκπομπή, αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε να μην μασήσουμε. Δεν πρέπει να μασήσουμε με τίποτα στι απειλέ όλων αυτών των γραβατωμένων μαφιόζων τη Ευρώπη. Σε καμία περίπτωση. Και βέβαια δεν είναι οι γραβατωμένοι μαφιόζοι, είναι αυτό που εκπροσωπούν, το οποίο δυστυχώ όμω έρχονται και πολιτικές πολιτικέ ηγεσίε να το υπηρετήσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και αυτό είναι το μελαγχολικό τη υπόθεση, Να μην μασήσουμε λοιπόν με τίποτα, όσο γίνεται αυτό. Και το υπερβολικό έρχεται να κολλήσει. Οι παππούδε μα δεν δίλιασαν μπροστά στι σφαίρες του. Γιατί τα εγγόνια να δηλιάσουν όχι σε σφαίρε, σε κάποιε ουρέ. Σχετικά με τι ουρέ, πολλά έχουμε να πούμε. Γενικότερα. Θα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε συνέχεια. Ένα πάντω είναι το θέμα σε όλα αυτά. Ότι πάντα αυτό ο λαό με τα δύσκολα είχε να κάνει. Είμαστε τα δύσκολα. Είμαστε τα δύσκολα μα. Αυτά μα έχουν γαλουχήσει, αυτά μα έχουν μεγαλώσει. Κάποια διαλύματα ψιλοευμάρεια υπήρχαν, είναι η αλήθεια. Αλλά τα δύσκολα ποτέ δεν εγκατέλειψαν αυτόν τον τόπο. Νομίζω δεν πρόκειται να το κάνουν και τώρα. Ούτε και εμεί θα τα εγκαταλείψουμε. Ξέρουμε να τα χειριστούμε. Έχουμε το μάνιουαλ και νομίζω. Θα τα πάμε καλά. Να υπάρχει η ψυχραιμία που χρειάζεται, όχι γενικώ ψυχραιμία, και η συγκρότηση που απαιτείται. Θα επανέλθουμε σε αυτά και στο Αντάρτικο έτσι κι αλλιώ, ένα μικρό πείτε το πρόλογο όπω θέλετε. Ο άνθρωπο ψηφίζει η Ευρώπη. Ποιο είναι ο άνθρωπο, ο Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, ήταν χτε στο, στο ιερό βήμα εκεί στον ναό και λέει και, κάποια στιγμή στο τέλο: Άλλοι μόνο όλοι έχουν πάρει θέση, δεν θα έπαιρνε και ο άνθρωπο. Ψηφίζει η Ευρώπη. Ναι, δηλαδή. Κάποιο από κάτω του φωνάζει κάτι που είχε κατάληξει ο ή. -E, έτσι. Δεν το άκουσε καλά. Νόμιζε ότι ο από κάτω από το κοινό, εκεί από του πιστού, ο άνθρωπο νόμιζε ότι του είπε όχι. Αλλά τελικά αυτό ο από κάτω φώναξε: Όλοι ψηφίζουμε Ευρώπη. Αλλά μέχρι να διευκρινιστεί υπήρξε μια στιγμή αμηχανία. Προσοχή, προσευχή, ελπίδα. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Είναι απόλυτο δίκαιομά σα. Αλλά κι εγώ έχω μια φορά ένα δικαίωμα να πω μια εξομολόγηση εγώ θα ψηφίσω Ευρώπη έχει τροτά τώρα είναι όχι είναι ένα δύο α ένας είναι τα καταπολίδεσμα και τα σλίψη σου πέστε το όλοι είπε όλοι Επιτέλου, είπε όλοι, δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση μέσα στο ναό. Οπότε, εφόσον και ο άνθρωπο λέει Ευρώπη, το ακριβώ αντίθετα όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Capital control το ζούμε, το παρακολουθούμε. Φρόνιμα control να μην υπάρξει και αν υπάρξει, εκεί να δράσουμε με τα αναγκαία μέτρα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Βεβαίω, οι ουρέ τη τράπεζα και όταν είναι και για συνταξιούχου που, εν πάση περιπτώσει, έχουν δουλέψει μια ζωή. Είναι και δεν είναι εύκολο να βλέπει ένα ηλικιωμένο να κάθεται από το πρωί. Μέχρι δεν ξέρω εγώ τι ώρα να πάρει το ποσό που του είναι αναγκαίο, οτιδήποτε άλλο για φάρμακα, φαγητά και την πολύ λιτή διαβίωση. Είναι αυτέ οι ουρέ πραγματικά θλιβερές Αλλά να μην ξεχνάμε: πέντε χρόνια είχαμε πάρα πολλέ ουρέ. Η ουρά του ΟΑΕΔ είναι μόνιμη. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Αυτά τα πέντε χρόνια έγιναν μέσα στην Ευρώπη τη ευμάρεια και τη προσπάθεια να μην πτωχεύσουμε. Οι ουρέ. Ε, όταν γίνονται αυτά τα συσίτια, ακόμα και κάποιοι ηλικιωμένοι που ψάχνουν να βρουν φαγητό από τον κάδο ε, στα σκουπίδια και αυτές είναι ουρέ. τέτοιο σοκ όπως το σημερινό δεν είχαμε όλα αυτά τα πέντε χρόνια ε, όμως είναι θλιβερές συνταρακτικές ουρές όχι ότι μία εξισορροπεί την άλλη μία ουρά εξισορροπεί την άλλη αλλά είναι καλό να υπάρχουν στο μυαλό όλων μας Ο Άδωνης, ο Άδωνης θα ψηφίσει όχι τελικά, είναι υπέρ του δημοψηφίσματος και θα ακούσουμε τι είπε πριν λίγο. Τι καλύτερο από αυτή την κυβέρνηση που ευαγγελίζει τη δημοκρατία να προχωρήσει για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία μετά το 1974 στο πρώτο δημοψήφισμα που είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουμε κάνει ούτε ένα δημοψήφισμα με αυτόν τον τρόπο θα ενώστε τον ελληνικό λαό Με ενωμένο τον ελληνικό λαό θα ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Και να, αγαπητό και σεβαστό Προεδρείο, πώ έχει άμεση σχέση η ομόνια και η ένωση του ελληνικού λαού και άρα το δημοψήφισμα με τη σημερινή συζήτηση που κάνουμε. Ορίστε, μια μιλήχια φωνή υπέρ του δημοψηφίσματο και μάλιστα εδώ λέω ότι θα ενώσει το λαό. Παλιά είναι αυτή η δήλωση από ένα άλλο δημοψήφισμα που ζητούσαν. Δεν έχει σημασία, αγνοούμε το παλιά και τα είπε πριν λίγη ώρα. Αυτά ο Άδωνη. Το δημοψήφισμα θα γίνει, το όχι παλεύει με το ναι. Μάλλον θα γίνει, μάλλον το όχι θα παλέψει με το ναι, γιατί έχουμε και κάτι υπουργού, θα τα ακούσουμε στην πορεία που αλλιώ ξεκινήσαμε το πρώτο βράδυ και αλλιώ στην πορεία μα τα φέρανε. ΣΥΡΙΖΑ είναι έτσι κι αλλιώ, αυτό είναι πάντα δεδομένο. Άλλα τη μία, άλλα την άλλη. Στρατηγικέ λίγο ζελέ, ε, άλλαν τ' καταστάσει. Όλα αυτά τα ξέρουμε, δεν έχουν και σημασία εδώ που έχουν έρθει, έχουν αυτοπαγιδευτεί. Αυτό και μόνο νομίζω απαντάει στι όποιε ερωτήσει. Όμω. Το όχι με το ναι, αν φτάσουμε στην Κυριακή, θα δώσουν μια ιδιαίτερη μάχη. Έχετε όλοι; Όχι. Έχετε την καλοσύνη. Όχι. Ρεπτή. Όχι. Ρεπτή. Είπα, όχι. Έχετε σύγουρα. Όχι. Τώρα θα ρίξει όχι. Όχι. όχι. Ναι. Στον φρουρόντο πείσμα θα σταθού μορφή. Skarnierze, saczali, klągasty Αυτή την ταινία την παλιά του Βέγκου από ένα άλλο δημοψήφισμα το πρώτο τελευταίο, όχι επί Δημοκρατίας επί Χούντας, για το τότε σύνταγμα έτσι το παρουσίαζε στην ταινία, περπατάει συνέχεια ήθελε να ψηφίσει όχι, πάει μέσα να ψηφίσει όχι και γιατί η Χούντα τότε έλεγε ναι τη σύμπτωση και ε, βγαίνει ένα χέρι μέσα στην, στο παραβάν και του δίνει ένα χαστούκι αυτός είναι ο ήχος που ακούμε με τον... Α, μίμη, το τρόπο του Θανάσι Βέγκου, περιέγραφε όλα αυτά τα πολιτικά γεγονότα. Έχει έρθει ο σοσιαλισμό, το έχετε καταλάβει έτσι. Δωρεάν μέσα μεταφορά όλε τι μέρε και ουρέ στα βασικά μαγαζιά και καταστήματα. Ήρθε ο σοσιαλισμό, δεν του το είχαμε του αλέξει να του το παραδεχθούμε. Βέβαια, ο σοσιαλισμό είχε κι άλλα. Κάτι δωρεάν υγεία, κάτι δωρεάν παιδεία, μηδέν ανεργία. Μένανε όλοι σε σπίτια δωρεάν με ατμό. Με ατμό με ρεύμα, τηλέφωνο ενώ τα εργοστάσια τμού που παρήγαγαν ενέργεια και είχαν δωρεάν καλωριφέρ, ζέστη, θέρμανση και όλα τα υπόλοιπα Αυτά όμω είναι λεπτομέρειε. Εδώ κρατάμε τα βασικά του σοσιαλισμού, άλλωστε έχουμε ΣΥΡΙΖΑ μην το ξεχνάμε Ποια το πρώτο βράδυ, λέει για το δημοψήφισμα ο Αλέξης Τσίπρας Δημιουργείται μια αναταραχή, είναι λογικό Πολλοί πιστέψανε ότι είναι η αρχή μιας κρίσης, να φύγουμε από τα βάσανα που καταδυναστεύουν αυτόν τον λαό. Τις επόμενες ώρες και μέρες βγαίνουν υπουργοί και πρέπει να εξειδικεύσουν τι ακριβώς είναι. Με δεδομένο ότι εμείς εδώ πιστεύουμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει και από τους προηγούμενους και από τους τερνούς δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, δεν έχει νόημα γιατί το λιοντάρι δεν το αντιμετωπίζει με νεροπίστολα. Η ένα σπίτι που είναι έτοιμο να γκρεμιστεί, δεν πα εσύ να το βάψει γιατί γκρεμίζεται και το ξέρει. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε και χωρί παρομοιώσει, ο καπιταλισμό δεν παίρνει διαχείριση, βελτίωση. Είναι αυτό. Και μάλιστα ο καπιταλισμό των τελευταίων ετών, έτσι όπω έχει εξελιχθεί, δεν παίρνει καμία απολύτω αμφισβήτηση. Φαίνεται άλλωστε αυτό. Με δεδομένα όλα αυτά, λοιπόν, βγαίνουν οι υπουργοί και μα λένε ότι το δημοψήφισμα θα είναι ατού για την διαπραγμάτευση για όλο αυτό το αδιέξοδο που φτάσαμε εδώ για όλο αυτό το αδιέξοδο που μας έφερε τα προηγούμενα χρόνια εκεί που μας έφερε με διαπραγμάτευση βγαίναν λοιπόν ένας-ένας υπουργεί θα τους ακούσουμε τώρα πρώτος ο Βαρουφάκης Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να καλέσει το δημοψήφισμα. Εμεί ελπίζουμε ότι στο μεταξύ θα υπάρχει συμφωνία. Αν υπάρχει συμφωνία, όπω είπα και προηγουμένω, πάρα πολύ απλά, εμεί θα πούμε στον ελληνικό λαό ότι η άποψή μα είναι ότι την Κυριακή θα πρέπει να ψηφίσει ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ο καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε. Επιτέλου, μια συμφωνία με του εταίρου μα που έχει το OK του ελληνικού λαού. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει και στην υλοποίηση μια τέτοια συμφωνία. Εμεί θέλουμε να όχι να πούμε. Δεν θέλουμε αυτό το όχι να μου το κάνει ναι. Δεν θέλω να αποφασίσω για ένα μνημόνιο 8 ή 9 ή 10 δις από τα 15 που μου έχει πει ο Γιούγκερ μέχρι τώρα. Αυτό είναι μια τεράστια παγίδα. Εμπάς περιπτώσει αυτοί το ξεκίνησαν ως όχι και σιγά σιγά το φτιάχνανε, ακούσαμε το βαρφάκι, να ακούσουμε το φίλη. Έχει σημασία εάν το όχι αυτό θα προκύψει από μια μαζική διαδικασία με μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στο δημοψήφισμα και αν θα είναι βροντερό όχι, με μεγάλη πλειοψηφία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί έτσι θα δώσει στην κυβέρνηση μια δυνατότητα μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, ώστε σύντομα να υπάρξει μια συμφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση είτε με όχι είτε με ναι να έχει καλή συμφωνία για του πολίτε αυτού του τόπου. Στην καλύτερη περίπτωση αυτή η συμφωνία θα είναι 8 δι. Εκεί που μα είχαν πει ότι θα παίρνανε μέτρα, 0 δι. Είμαστε στα 8 και συζητάμε αν θα γίνει κάτι παραπάνω. Ήταν ο Βαρουφάκη, ήταν ο Φίλη και ακολουθεί ο Φλαμπουράρη. Αυτό το δημοψήφισμα είναι ενταγμένο μέσα στη διαπραγμάτευση. Αν αποσυρθεί η πρόταση η καταστροφική θα πρέπει να βάλουν κάτι άλλο στην. Ναι. αν βάλουν τη δική μας ευχαριστούμε πολύ, θα ψηφίσουμε όλοι τη δική μας. Ωραία είναι αυτά. Πολύ αισιόδοξα για το μέλλον ενός λαού και μια κυβέρνηση που προτείνει το όχι αλλά με την κρυφή ελπίδα να κάτι να αλλάξει ώστε να γίνει αυτό ναι ή αν υπάρξει το όχι να πάει Ω επιχείρημα στα αλιοντάρια για άλλη μια φορά και αντινεροπίστωλο να έχει πλαστικό πιστόλι πια, πιο οργανωμένο, αυτό που πετάει και κάτι καψούγια και μπορεί να τρομάξει κάποιο. Ήταν ο Βαρουφάκη, ήταν ο Φίλη, ήταν ο φλαμπουράρης και είναι ο Κατρούγκαλο. Αυτή τη στιγμή είναι irritτημένη μια διαδικασία δημοψηφίσματο. Ο ελληνικό λαό πρέπει να μιλήσει. Και όταν θα μιλήσει και θα πει ένα βροντερό όχι, οι προτάσει των δανειστών μα πολύ καλύτερε. Εμεί βλέπουμε το δημοψήφισμα σαν συνέχιση τη με άλλα μέσα. Δεν θέλω το όχι μου να είναι συνέχιση διαπραγμάτευσης με άλλα μέσα Δεν θέλω το όχι μου να είναι καθόλου να, μην έχει, να έχει καμία σχέση απολύτως με την διαπραγμάτευση Γιατί αυτή η διαπραγμάτευση δεν είναι για το καλό των Ελλήνων πολιτών Πώς μπορώ αυτό να το διαχωρίσω Έχω τρόπους μέχρι την Κυριακή Και βλέπουμε και την Κυριακή αν φτάσουμε στην Κυριακή Μεγάλη σημασία αυτό, γιατί έτσι θα δώσει την κυβέρνηση μια δυνατότητα μια ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, ώστε σύντομα να υπάρξει μια συμφωνία. Αυτό το δημοψήφισμα είναι ενταγμένο μέσα στη διαπραγμάτευση. Εμείς βλέπουμε το δημοψήφισμα σαν συνέχισης διαπραγμάτευσης με άλλα μέσα. Δεν θέλω το δικό μου όχι να το πάρει οποιοδήποτε και να το πάει στο Σόιμπλε, να το πάει στο Γιούγκερ. Δεν πρόκειται αυτοί ποτέ να καταλάβουν το δικό μου όχι. Θα μου γυρίσει πίσω ω κάτι άλλο που δεν θα είναι όχι. Οπότε έχω θέματα με όλα αυτά που συμβαίνουν και όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι και άλλοι. Η εκπομπή Ελλεινοφρένεια γενικώ έχει θέματα. Η εκπομπή Ελλεινοφρένεια λοιπόν το βράδυ που θα είναι live στον. Όχι live, που θα είναι ένα νέο επεισόδιο, εμπασπιπτώσει, το οποίο το φτιάχνουμε τώρα αλλιώς το ξεκινήσαμε την Παρασκευή και αλλιώς το ολοκληρώνεται και δεν ξέρω και πώς θα ολοκληρωθεί η εκπομπή Ελληνοφρένεια το βράδυ έχει μια χοροδία που τραγουδάνε ένα τραγούδι πολύ γνωστό παλιό παροδία όμως τραγούδιο θα το ακούσουμε τώρα εμεί εδώ ειδικά για το ραδιόφωνο του κοτσάραμε και κάτι στο τέλος για να γίνει πιο έτσι, ταιριαστό στο κοινό μα. Βρώταει όσο η μπλε Μέρκελ μου η Τροϊκά, τροϊκά, εμπρό στον αγώνα, για υψηλότερο το ΦΥΠΙΑ. Τροϊκά, τροϊκά, και τούτο το χειμώνα, θα ξαναπληρώσουμε τον ΕΜΘΙΑ. Ξαναζοντανεύσε το παπαζιλίκι που θα χορεύανε οι αγορές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι ηλίκοι, μέσα στη χύτρα μας ούτε φακές, Γελάνε μαζί μας οι ξένοι ηλίκοι Μέσα στην χύτρα μας ούτε φακές ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Εδώ δείτε το ω διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό με ξαναζοντάνεψε το Παπατζηλίκι. Αυτό έτσι κι αλλιώ από αυτή τη χώρα ποτέ δεν είχε φύγει. Άλλωστε και ο λαό γουστάρει τέλεια το Παπατζηλίκι έχει αποδειχθεί, μην τα θυμίζουμε. Αν και έτσι όπω πάμε, μέχρι τέλο τη εβδομάδα βλέπω να κάνουμε μια υπενθύμηση τη ιστορία των 100 χρόνων των προηγούμενων, γιατί τα ομοιωματικά μπαίνουν συνέχεια. Εδώ ελληνοφρένεια. Όπω κάθε μέρα, μία με δύο από τον ΡΙΑΛ. 2 11 208, απαντά ο Αποστολή. Πάρτε να πείτε εκεί τα θέματα σα, γιατί οι λαοί που θα ακούσουμε σήμερα από την Παρασκευή πριν να ανακοινωθούν τα δημοψηφίσματα και κλείσουν οι τράπεζε και, και, και. Για να έχουμε φρέσκο υλικό από αύριο και μετά. Όποιο θέλει να στείλει SMS θα γράψει Real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54%. Όποιο θέλει να στείλει mail στην διεύθυνση στο βίντεο γράψτε ό,τι θέλετε, επιθυμείτε. Ο Μάριο Κάγη ρυθμίζει τον. Ήχο και νομίζω πάντα αναζητούμε σταθερές σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε πολλές ω λαό, μέχρι να έρθουν οι καινούριες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από την τράπεζα παρακαταθηκών η οποία αυτή τράπεζα ποτέ δεν κλείνει, ποτέ δεν βάζει κοντρόλ το ακριβώς αντίθετο ούτε με ATM λειτουργεί. Είναι πάντα ανοιχτή και ο καθένας μπορεί να πάρει όποιο δάνειο θέλει. Στο σεριάνι μου προχθέ τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χθε. Μάγκο περνούσε τη στερνή, την πύλη. Με το καιρό δε μέρε τι κλωστέ. Τα ειδόνια σε στη δρία που στραγγίξες χαμένη μια γενιά καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου ράφτρα με στην κόκκινιά κι όχι να ζεις τη συγμωρία, και να μην ξέρει τ' του φωνιά. Χειρίσανε πολύ σημαδεμένοι από του καιρού την άγρια πληρωμή στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμι. Τους πήραν για Σεργιάνη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τραίνει και το παράζει δίχως αφρονή. Και σαν του άλλους χράθηκαν και εκείνοι τους βρήκαν να κατηγίζουν στα μισά, και απ' το παλιό μαρτύριο να'χει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που δείψα και στη γωνιά μας σε λύνη, στην άκρο θαλασσιά. και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσσαριανή. Πώ έγινε με τούτο οπτον αιώνα και γυρίσε καπάρκη ζωή. Πώς το περά η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα επίκαιρο όλο αυτό και κυρίως το χαστούκι πόσο επίκαιρο και διαχρονικό ο ήχος του Χαστούκι. πάντα σε αυτόν τον τόπο ήταν διαχρονικό στον λαό που ήθελε να πει ο, το αντίθετο από αυτό που ήθελε αυτός που έριχνε το χαστούκι ε, ρωτάτε εδώ διάφορα θα τα πούμε έτσι κι αλλιώ είναι μια εποχή έντασης ερωτημάτων ε, βγάζει ο καθένα σε σόψυχα είναι λογικό και πόσο μάλλον σε μια εκπομπή που έχει δημόσια ακροά λόγο. Να θυμηθούμε δύο στιγμέ του παρελθόντο, έτσι, επειδή μα αρέσουν και τα ιστορικά και τα αρχεία γενικότερα. Ο Βαρουφάκη πριν περίπου ένα μήνα στον Ενικό. Και Επομένως, το δημοψήφισμα είναι κάτι το οποίο πάντα παραμένει μια σημαντική αντιπολίτευση. πολιτική αν ευκαιρία. Εγώ θεωρώ όμω ότι ένα ζήτημα σαν αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά Μην ξεχνάμε κακά τα, τα ψέματα. Ότι αν γίνει δημοψήφισμα, θα είναι δημοψήφισμα για το ευρώ. Και νομίζω ότι είναι άδικο να τοποθετηθεί ο Έλληνα πολίτης απέναντι σε ένα τέτοιο δίλημα και να πρέπει να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Αυτά πριν ένα μήνα. Δεν χρειάζεται σχόλιο, νομίζω έχουμε καταλάβει και πριν πότε ήταν οι δύο, 3 τρία χρόνια τότε που ο Γιώργος ήθελε να κάνει το δικό του δημοψήφισμα ο Αλέξης τον Χατζη Πτώχευση Και επιστροφή στη δραχμή. Αυτό το δίλημα θα τεθεί. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό ότι το δίλημα που θα τεθεί ναι. είναι δανειακή σύμβαση Μόνο, και παραμονή π. στο ευρώ ή πτώχευση και δραχμή. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργό ο ίδιος, να θέσει τέτοια διλήμματα, η πτώχευση θα επισυμβεί πραγματική και όχι υποθετική και η κατάρρευση το του συστήματο του τραπεζικού και τη οικονομία πολύ πριν φτάσουμε στην κάλπη. Μόνο και μόνο με την πιθανότητα να τεθεί αυτό το δίλημα και να πάρει απάντηση αρνητική. Άρα λοιπόν, εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, τότε πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη, μια πολύ επικίνδυνη ζαριά, Υπόνοια όχι εκφράζει. για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τη χώρα. Ότι τα έχουν πει όλα και έχουν πιάσει όλα τα ενδεχόμενα, τα έχουν πει και τα έχουν πιάσει, είναι η αλήθεια πρέπει αυτό να το παραδεχτούμε. Ναι. Καλημέρα, τι κάνει. Εδώ περιμένω. Ποιο αποβοήτε στην αυτή από στόλη. Γιατί περιμένεις. τίποτα να μην περιμένει. Και τι την καλέ. Δε έφταστε, πια ελπίδα έσφαση. Απογοίτευση είναι επειδή περίμενε. Σύν η απογοήτε. Πλέον δεν περιμένω τίποτα αποστόλη, απογοητεύθηκα. Τώρα κιόλα. Έχω μια απορία. Παλέξει έχει στο μυαλό του πίσω από του αριθμού και πίσω από τα πρόσωπα των θεσμών. Έχει στο μυαλό του τα πρόσωπα των Ελλήνων που τον εισπέστηκαν. Κυρίω. Αλλά πίσω, όπω, τα έχει πίσω. Μπροστά έχει πώ να χαρτιάζεται τώρα αυτό με τη Μέρκελ και λήφτη του υπόλοιπου. Αποστόλη, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πού πάμε, Αποστόλη, τι γίνεται. Πού πάμε τώρα, γιατί πριν που πηγαίναμε. Δεν χρειαζόμαστε καμία διαπραγμάτευση. Δεν τη θέλουμε τη διαπραγμάτευση. Χρεοκοπημένοι είμαστε και θα είμαστε για πάντα. Την αξιοπρέπεια μα θα την Αυτά δεν τα που... στο αν σε ρωτάγανε. Μην μου αρχίζει τώρα αξιοπρέπειε να τα έλεγε στο σε ρωτάγανε. Εκείνη κάνει. την Κυριακή ήταν. του Γενάρη. Καθαρό, ήταν η πρώτη του φορά που τον εμπιστευτήκαμε. Πιστέψαμε σε αυτόν. Τι κάνει τώρα, τι διαπραγματεύεται. Καλά και σε αγκάζεσαι, περίμενε. <laughs> Προτιμούσε <laughs> το προηγούμενο καθεστό που δεν διαπραγματευόταν κανείς πηγαίναν, υπογράφανε, τους λέγαν τι να υπογράψουν γεια σας, τώρα κάτι γίνεται υπάρχει μια κινητικότητα, γίνονται πράγματα γίνονται πράγματα, Μπορεί να... μαλακισμένοι να... μην μιλάς από πάνω μου, δεν ακούγομαστε. <Συλίου> ναι Δεν σου ήρθε. Καλά, εντάξει. Το. Αν βλέπει και στηρίζουν τον αρκά τα μουρτοειδή, οι λοβέρδικε αυτά, λε άσε κάτι άλλο γίνεται. ή του την έχουν πέσει και ε. οι ίδιοι με μανδύα σιριζέου. Άστο. Αυτέ τι προβοκάτσει να τι έχει στο νου σου, πάντα, ε? Εγώ τι έχω στο μυαλό μου αυτέ τι επιθέσει που γίνονται και αυτέ τι προβοκάτσει. Όμω, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι απέναντι σε ένα σκητσογράφο που χρόνια τώρα μα σαν άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να καταδικάζουμε. Ακόμα και τι προβοκάτσχε. Απερίφραστα. Ναι, καλέ είπα εγώ αυτό. Απλά μη συστρατεύεσαι μαζί με του προβοκάτωρε. Αυτό το λέω. Όχι, ούτε εγώ, αυτό σου λέω. Αλλά αν βλέπω να χαίρεται ο λύκο, υποψιάζομαι κι άλλα πράγματα. Αλλά Οι όχι να του βλέπω αυτού που παίρνανε για να λογοκρίνουν τον Παστίτσιο ή του Λοβέρδου εδώ να είναι έξαλλοι με το ότι την πέσαν στον αρκά ο φασισμό και μου μιλάει ο Λοβέρδο αδημοκράτη. Όχι, βέβαια. Εγώ, σαν άνθρωπο, θεωρώ ότι η σάτιρα πρέπει να είναι απερίφραστη με όλου. Να του χτυπάει όλους Καλά, και Συριζέους στις... στις... αυτό δεν τους αρέσκει πολύ Ό, Όλους εκτός των Συριζέων μάλλον Όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες Μου θυμίζει ένα προεκλογικό σποτάκι του Κουκουέ Ξανά τα ίδια με τους ίδιους ή ξανά τα ίδια με τους άλλους Μάλλον θα χτιρίζω λίγο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με αυτό που θα... δεν βαριέσαι. Και ίσα γλυκάνω λίγο και κάποιου πικρόχολουση φαν. Ναι, του έχω ιδέε για τα προϊόντα που θα ανέβουν στο 23%. Ένα αποφεύουμε τι κονσέρνε. Δεν Κα... θέλω α... αποφεύγουμε τις κονσέρβες. να κοιέσει αποφεύγουμε τι κονσέρσει. Πράξει μπει σιγά σε ο κόσμο. Δεν αποφεύγουμε καθόλου τι κονσέρδε. Όχι, οι Συρζέι φάνηκαν να τις αποφεύγουν τις τι αποφεύγουν τι κονσέρνε. Την μην κάνουμε καμιά τρέλα σπίτι του μόνο του, δεν νομίζω, μου Δεν ξέρω αν τι χρησιμοποιούν κιόλα. Όχι, μόρα, κάνει κακό τόνο, δεν κάνει καλό. Mm -hmm. και... Δεύτερον, αντί για μακαρόνια μπορούν ωραιότατα να φτιάχουν χιλοπίτε και μακαρόνια γκόγγε. Για την δε... ώρα τη τρώνε τι χιλοπίτε από του Ευρωπαίου. Να τι φτιάχνουν κιόλα. Είναι λίγο παράδοξο. Να σου πω, Φιλέπ, καλά πάει το κουκουέ. Άμα το δείξουν οι δημοσκοπήσει πολύ ψηλά, μην βγει κανένα και λέει πάλι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Μην το παρακάνουνε. Μην ανησυχεί. Δεν θα το δείξουν οι πολύ ψηλά, καταρχήν. Και ψηλά να είναι, δεν θα το δείξουν. Οπότε μην αγχώνεσαι. Δεν ξέρω τι λέτε εσεί, αλλά ο Σαμαρά γράφει ιστορία παντού. Έχει γράψει ο Σαμαράς ιστορία. Όταν κυβερνάει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Στην αντιπολίτευση πάει να ρίξει και τον τρίτο πρωθυπουργό. Έριξε Μητσοτό, Γεωργάκη, τώρα πάει να ρίξει και τον Τσίπρα. Και έχει τέτοια στήριξη όσο δεν είχε ποτέ. Όσο δεν είχε ποτέ γράφει ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που φοβάμαι βέβαια είναι ότι αν δούμε ότι όλο αυτό γίνεται για να ρίξουν τον Τσίπρα, μάλλον όλοι στο πλευρό του Τσίπρα θα τρέξουμε. <Το> Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, τώρα θα ρίξει όχι Όχι, ναι Ο Δανάσης Βέγκος, βλέπω εδώ έχουμε μόνο ασάφια δεν έχουμε στα μηνύματα Όλα τα άλλα είναι πολύ καθαρά και επίθεση εδώ η ΣΥΡΙΖΕ, ενόχληση γενικότερα Αναμενόμενα βέβαια όλα αυτά, δεν υπάρχει θέμα Ρίξτε, πείτε όλα αυτά που πρέπει να πείτε, κατανοητά, λογικά, να περιμένουμε να κλείσει και η εβδομάδα. Γιατί ό,τι λέμε είναι για το τώρα, μέχρι τώρα, Δευτέρα, 13 και 40, όπω δείχνει το ρολόι. Γιατί όπω ξέρετε, κάθε ώρα που περνά, υπάρχουν εξελίξει, εκκρεμούν και κάτι συναντήσεις στι Βρυξέλλε. παρόλα αυτά, η διαπραγμάτευση υπογείω συνεχίζεται με του δανειστέ για να πάνε καλά τα πράγματα, οι πιέσει και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, ό,τι λέμε είναι για το τώρα, δεν ισχύει για. Πολύ καιρό μετά. Ε, η Ντόρα μίλησε, αλλημόνα δεν θα μιλούσε και η Ντόρα, και μίλησε για το, το όμως πόνος. Και ναι. γιατί δεν βγήκε να το πει, γιατί. διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ναι. ότι θα κάνουνε του τα ηρωικά επί μια εβδομάδα και μετά θα αρχίσει το πόνος, κύριε Αυτιά. Κυρία Αυτιά, θα αρχίσει το πόνος, όπως θα πολύ ωραία το περιγράφει, γιατί το νιώθηκε έτσι μην τώρα Μπακογιάννη. Η σιγουριά του Φλαμπουράρι είναι ότι καλύτερο προχτές το Σάββατο, αφού είχε ανακοινωθεί το δημοψήφισμα, προσερχόμενο στη Βουλή. Να εξασφαλιστούν οι ρευτότητες τη τράπεζες. Ε, βέβαια, τι δεν θα δεκτήσε, δε θα γίνει ρεκτό. Είστε ζειόμενος. Με Μεγάλη πλειοψηφία εννοούσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurogroup. Θα γίνει δεκτό το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε ομαλές συνθήκε όλη αυτή την εβδομάδα και όπω βλέπετε έγινε απολύτω δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Κάπω έτσι τα έλεγε και ο Καμένο. Πάντω, για να μην φοβούνται οι πολίτε, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εκβιασμοί. Ούτε οι τράπεζε πρόκειται να κλείσουν, ούτε τα ITM να βιάζουν. Αυτά όλα είναι υπερβολέ. Έχουμε 41 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται σαν περιουσία των ελληνικών τραπεζών. Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα. Και yeah, από εκεί και πέρα το γνωστό Ποίημα, ε, ο, που, Οι τράπεζες έχουν κλείσει. Πώς ε, λέμε αυτόν το χώρο, το έδρανο που πηγαίναμε όταν ήταν ανοιχτές και κάναμε την δουλειά μας καθόταν από μέσα και από το καγκελάκι ο υπάλληλο και εμεί απ' έξω. Λέγαμε, κάναμε, δίναμε τα χαρτιά κάτω από το τζαμάκι εκεί στη γούρνα που έχει τη μεταλλική. <laughs> Όλο αυτό πώ το λέμε όλοι μα, υπάρχει μια λέξη που αρχίζει από γκη και τελειώνει σε σέμ. Κάνετε μεγάλο λάθο, δεν λέγεται πια έτσι. Είναι άνεργοι γυναίκε, νοικοκυρέ, νέα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρηθούν. Αυτέ τα οι ταλαιπωρηθούν. Αυτέ οι οι Τι θέλουν τα παιδιά του εντό Ευρώπη ή εκτό Ευρώπη. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Θέλουν τα παιδιά τους να έχουν ευρωπαϊκά Μες. διαβατήρια ή θέλουν να πηγαίνουν για ταξιδιωτικό συνάλλαγμα στα γκυσέ των τραπεζών. Στα γκυσέ των τραπεζών. Μα και το γισέ Δεν υπάρχει σου που να μην το τονίσει. Και το γκυσέ. Ή τώρα, Μπαγκογιάννη, αγαπημένοι μα σε όλα αυτά, με τι μπιτζάμε και όλα τα άλλα, τα πάρα πολύ ωραία που κατά καιρού έχει πει. Ακολουθεί ο λαό. Θυμίζουμε ότι ο λαό είναι από την Παρασκευή, ανυποψίαστο, όπω πάντα ο λαό. Είχε τότε μια κρυάδα από τα οχτώδη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία κρυάδα παραμένει. Βεβαίω είναι σε μια παρένθεση αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν είναι αριστερή παρένθεση. Ναι. Την πατήσαμε ρεσί με τον Αλέξη Πιστέψαμε στον Αλέξη Λέμε θα πάει για ρήξη Θα γυρίσουμε στη Βραχμή Βιβιάζεσαι, όλα θα, θα γίνουν Ναι, μάζεψα εκεί σακούλες με φραγκοδίφραγκα Και τώρα κάθομαι σπίτι Και τα κάνω πυργάκια και, και πέζω τζευγά Τζέγκα Να κάνεις και έτσι. Ωραία. Και τώρα τι περιμένεις. Θα γίνει η ρίξη παιδί μου. Μη βιάζει. Ναι, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Αν βλέπεις πάνω καμένος στην κυβέρνηση μόνο ρίξη να περιμένεις. Το πολύ πολύ να μαζεύω τίποτα φίλους. Εδώ να πέσουμε όλοι, όλοι μαζί. Αν έχει φίλου μου τότε. Αν σου μιλάνε. Ε, τώρα... εγώ αν είχα φίλο δεν σου μιλάγα μετά από αυτά που σήφησα. Έλα, γεια. Που είναι αρεσίο ο, ο Σύρισεο που έχει εξαφανιστεί τώρα από το βιβλίο κατά τα μέτρα και δεν παίρνει τα για το κουκουέ. Στο λαγό μου ε. eh. Πέσουν σε καλή μεριά οι προκαταβοληφόρου στα βιβλιαράκια του 100%. Γιατί είναι μεγάλο εργοδότη, όχι. Είναι μεγάλο αστό τώρα μαζί η ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει. Και την επόμενη φορά βάλε και τα παιδιά να ψηφίζουν όλοι μαζί η ΣΥΡΙΖΑ. Περαστικά του. Τώρα που είναι επεσμένη, δεν είναι σωστό. Δεν, δε, όχι τώρα και πιο κάτω να βουλιάξουν τα σκάντα, αχ, Ναι. Πάσια από τη Μετειλήνη. Δημήτρη από τα. Απ' τον κόπο. Πε το καθαρά, μην τρέπεσαι. Δημήτρη από τον κόπο. Έρχεται η συμφωνία. Άψα τον παππού τώρα στο κολονάκι, άκουσαν πίνει λίγια του. Φύλε, εντάξει, να δούμε και στο να πούμε το δίκαιο. Δεν φέστε για όλα. Μο λέει ο ψέφτη, όχι ένα παπούσα στο κολονάκι τώρα εδώ, με, με την με ταγιάσκα, με ο σύμπαν για όλα. Ούτε ψέφτηση. Εντάξει. Το <συσχε> δεύτερη για όλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ψέφτηση. Αλπό λόγο, δεν χωρίζουμε κι εμεί. Αλλά ήθελα να σου πω και μεσίγιση παμπού τώρα, μεσίκισε. Έβρε με και αυτό να σπιφτέ για πολλά, όχι για όλα. Και για το τι λέει ότι είναι αριστερό το πιο επικίνδυνο, τέλο πάρουν για πέ. Έχουν περάσει από την Ελλάδα και έχουν την τρέχουν καρτήσει όλη Άρα Ο τσίπας ο χθεσινός για όλα, λέει είναι 7 δις. Σιγά ρε 7 δις. Εδώ έχουνε φάει και ρε έχουνε φάει. Έχουνε φάει. Έχουνε απαξιώσει όλη την Ελλάδα. Πενάει, πενάει, αυτή. Τα 7 δις παραπάνω του μνημονίου. Σας λέει, σε πειράξανε. Χρονόγιε ρε. Κάτσε σπίτι του λεμπάνω. Κρατάω ακόμα η ΣΥΡΙΖΕΗ, ε. Γερά, γερά φίλε, γερά. Μην το βάζετε κάτω. Αλλά ήθελα να σου πω άλλα που βήγε τώρα. Μην το μπ***. Δεν Αν σου πω όλα αυτά που γίνονται, εσύ τα θεωρεί τυχαία με του Αδόνιδε και με τη βούλτευση που βγαίνει και λέει για κομμουνιστέ. Καθόλου τυχαία δεν είναι, γιατί είναι κομμουνιστέ. Όχι, όχι φιλε. Είναι πολύ πιο σοβαρό λίγο το ζήτημα. Προσπαθούν να περάσουν την αντίληψη στον κόσμο ότι οι κομμουνιστέ στην εξουσία. Ασόπα. Μα... Το θέμα είναι ποιο του δίνει το πάτημα να το πούνε αυτό. Αυτό είναι και αυτό ένα θεματάκι. Ε? Είναι ένα τεράστιο θεματάκι γιατί αυτό είναι κομμουνιστέ. Γιατί Α... στην αναμπομπούλα ο Λίκο χαίρεται όπω ξέρει. Εννοείται ότι χαίρεται. Αλλά το θέμα είναι. Ποιο ότι... δημιουργεί και την αναμπομπομπούλα. Αν περάσει τον κόσμο η αντίληψη ότι η αριστερά δεν, ε, έχει αποτύχει. Μα αν περάσει τον κόσμο η αντίληψη ότι η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, Ακριβώς. είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτό προσπαθούν να περάσουν, αυτό προσπαθούν να απογεύσουν τα σύνορα. Ε, οι αδόνιδε και αυτοί ψοφάνε να πούνε ότι αυτό είναι αριστερά, άρα είναι ο κομμουνισμός, άρα θα χρηστεύεται μια μπάντα Έλα. ολόκληρη. Δεξιά, χρυσή Αυγή, φασισμό. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν έχουν ναι. και συμφέρον, δεν να, έχουν. Και συμφέρον δεν να στηρίξουν έχουν. οι χρυσαυγήτε. Οι ίδιοι Γιατί οι δεν είναι μόνο όποιο είναι μέλο, είναι όποιο έχει στο μυαλό. Διαφορά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση επί Χίτλερ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επί σήμερα. Ότι Είμαστε. τότε κυρίαρχος ήταν η Γερμανία. Θέλω να μου λύσει μια απορία. Γιατί ο Σαμαρά, η Γεννηματάκη και ο Θεοδωράκη πήγανε για συμπαράσταση του Πρωθυπουργού τώρα που κάνει τι διαπραγματεύσει, α πούμε. Όχι καλά, τι συμπαράσταση. συμπαράσταση. Για να καταφέρουν να τον ρίξουν από τι Βρυξέλλε. Μην χρειαστεί να έρθουν στραθοί να τον ρίξουν. Ε. Σωστά, σωστά τα τσογλάνια και οι τρει μαζί. Όμω για το συμφέρον τη χώρα. Και το, το συμφέρον τη χώρα είναι αυτό. Να ξαναρθεί ο Σαμαρά, η Φόφη και ο Σταύρος, τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Άρα τι, κακό, καλό. Κακό χρονάχρο και μαύρο να μη σώσουν να έρθουν από τι Βρυξέλλε αυτή τη τρει τροποί. <χει> δεν τη θέση μου. Γεια. <χει> Άλλη φορά μας παίρνει κανένα τηλέφωνο να πούμε και σου λέει τα μέρια όσα. ρώτησε τον σε παρακαλώ. Βρέ μου ή είσαι συνδικαλισμένος ή είσαι οργανωσμένος στο σωματείο. Παλεύεις για αριστερά. Ποια αριστερά. Εγώ δεν μιλάω Από έτσι. Από το πίτρο εξουσίας είναι το σωματείο. Ούτε μου Λέω ούτω αριστερά. Δηλαδή, όσο το χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά ο Τσίπρα, το θεωρώ βρισιά Δεν το χρησιμοποιώ, δεν το λέω. Μα ρώτησε να συναδέλφου το θέλω να ξέρω όλοι αυτοί που παίρνουν α πούμε και κατηγορούν, το πούμε, και τα ιστορίε. Πε ρε βρεσί, τα φύτρα τη λαϊκής εξουσία είναι η, η εξωραϊστική η πολιτιστική σύλλογη, τα σωματεία, τα Τι είναι, Φιλαράκο, πετύχαμε το στόχο τώρα και μου παίζει τηλεφωνάκια. Που ξεπούλει κουπόνια και τώρα έχουμε χρόνο να μου παίζει και τηλέφωνα. <laughs> όλοι τα κ Ο Ζανκλοντ Γιούγκερ δίνει συνέντευξη για το θέμα της Ελλάδας, συνδεόμαστε να ακούσουμε τη